οι οχτροί και τους φιλέψαμε η δορκέγη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι στο τι έχουν προνομία και αυτά τους και τα χρήματα Μην το σας το okay, ε, στην πόλη, μη να είστε λοιπόν και μπήκαν στην πόλη οχτή. δεν ξέρω μπορεί να μπήκαν, μπορεί να βγήκανε. Καράβια είναι εκεί κοντά κάτω και μάλιστα πολεμικά. Είναι εκεί κάτω. και κάτω πολεμικά. Ενώ αντιθέτω, αυτοί που μπουκάρουν δεν είναι οι οχτροί, είναι φίλοι. Να το εκεί, σύμμαχοι μπουκάρουν μέσα στο κόμμα τη αντιπολίτευση, όποιο και να είναι αυτό, στα Σκόπια. Του ο με ένα πολύ ωραίο ύφο: Εγώ μένα τελειώνει η θητεία μου η δικιά σας με ερωτηματικό και αποσιοποιητικά. Οπότε η Βουλή των Σκοπίων δεν έχει ακόμα η ψηφοφορία δεν έχει γίνει, το τιμολόγιο δεν έχει κοπεί, λένε ότι βρήκανε τους 8, η συμφωνία θα περάσει, ο Τσίπρας ξεπέρασε το σοκ του Κοντζιά, θα τον συμβουλεύεται λέει, η επιστολή δεν θα ανοιχτεί, το πετρέλαιο δεν πρόκειται να κατέβει, θα ανέβει και η δημοσιογράφη, Πρέπει να αισθάνονται μια εξαιρετική ασφάλεια όταν μπαίνουν σε πρεσβεία. Γιατί μπορεί να καταλήξουν σαν τον Κασόγγι, ρευστοποιημένοι σε κάποιο βόθρο ή κομμένοι κομματάκια σε κάποια γωνιά. Εκτό και αν έχουν άλλε ιδιότητε, όπω στην Ελλάδα, σας τα λέω όλα μαζεμένα πριν καν πέσουν, οι οποιασδήποτε πληροφορίε για το ποιο είναι αυτό ο σταθμό και ποια είναι αυτή η φωνή. Γιατί δόξα το Θεώ μετά από 7-8 χρόνια έχουμε εδώ φανατικού ακροατέ, ξέρουν ποιοι είμαστε, οπότε ξέρουν και τι λέμε. Εκτός κι αν είναι κάποιος πρώην εργαζόμενος σε κάποιο κανάλι που δεν αρέσει στον επόμενο αφεντικό και μπορεί να σε βρίζει μόνο με την ιδιότητα του πρώην εργαζόμενο στο Real, πρώην εργαζόμενο στο Μέγκα, πρώην εργαζόμενο στο Δολ, πρώην εργαζόμενο εκεί, πρώην εργαζόμενο παρακάτω. Λοιπόν, αυτά να τα ξέρετε εσεί οι εργαζόμενοι και κυρίω να μείνετε συντονισμένοι στο Real FM στου 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Η Άννα Κανέλλη στο μικρόφωνο, η Βουτσά στον ήχο σήμερα, Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό κέντρο και στην εξαιρετική μουσική επιμέλεια. Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν είμαστε εξαιρετικοί, δηλαδή. Έτσι, μην γελάζει απέναντί μου, Κατερίνα. Η αδερφούλα μου η Νάνση, η οποία αποφάσισε να σα κάνει και τα χατήρια με βάση τα μηνύματά σα και αυτά που ζητάτε, και ε, φέρνετε και στέλνετε. Λέω να σα ξεκινήσω κάπω μπιτάτα για να αισθανθείτε καλά, να βρείτε το κεντρικό σημείο που πρέπει ε, να υψώσετε ε, σημαία απαιτήσεων για θεραπευτικού λόγου με όσα συμβαίνουν. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε Καναδά. Να νομιμοποιηθεί η κάναβη έτσι ώστε να μπορούμε να ξεχνιόμαστε γιατί εσεί είστε η αιτία που υποφέρω. Έτσι όπω την έχει αποδώσει λόγω επικαιρότητα η τουρλου the band, διότι όλα είναι ένα υπέροχο τουρλου με τον ήχο του Μανώδη Σας ευχαριστώ Γιατί με κάνει τα πονώ υποφέρω τόσο Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλους να γυρνά Γιατί με κάνει τα υποφέρω τόσο Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω Πάψε πλέον να με τηράνα. Να στο πόμορό μου πίσω, έλα. Μην με παρατάσει, κάνω καμία τρέλα. Στο χοβί, χωρίς εσένα ζύσω, δεν μπορώ. Σε αγαπώ, να στο πόμορό μου πίσω, έλα. Μην με παρατάσει, κάνω καμία τρέλα. Γύρισε ξανά σε συγχωρώ. Είμαστε λοιπόν εδώ, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα γράφετε ε, για το SMS τουλάχιστον ε, Real, αφήνετε κενό το μήνυμά σα το 19650 Αν θέλετε να στείλετε email studio-papakirialifem.gr Το τηλεφωνικό μας κέντρο, και θα έχουμε και κληρώσει, το λέω για ειδικά όσους είναι στον δρόμο και κινούνται 211 208 200 Το 200 δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι 208 έτσι 211 208 200 Λοιπόν, ε, είναι τόσο πολλά τα γεγονότα μέσα σε αυτή τη βδομάδα συμπυκνωμένα. Έχει μπει μπροστά και ένα ρολόι χρόνου το οποίο τρέχει ε, με σταθμούς οι οποίοι καθορίζονται από τις, αυτό που θα έλεγε κανένας, εξωτερικές ή διεθνείς εξελίξεις με κορυφαίο ε, σε ό,τι αφορά την εσωτερική ε, αντανάκλαση αυτών των γεγονότων και των πίεσεων, γιατί οποίο μιλήσει για μη πιέσει νομίζω ότι δεν έχει συνέστηση του τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, με τις α, κυρίως αμερικανικές πιέσεις να καταλήγουν τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Plan B και τούτο και εκείνο και τ' άλλο να ήταν τελικά το Plan B έφυγε, ο Κοντζιάς παραιτήθηκε, υπάρχει και το ζήτημα της επιστολής, α, την οποία α, μόλις απόψε σε μία από τι σοβαρότερε είναι η αλήθεια εμφανίσει του, έτσι, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, προφανώς θα είχε Μάθηκε τα νέα από τα Σκόπια ότι θα περάσει τελικά η Σύμφωνια. Αλλιώ φαντάζομαι ότι δεν θα αναλάμβανε καν το Υπουργείο Εξωτερικών ο ίδιο. Ο πρωθυπουργό βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να πει ότι δεν πρόκειται να τη δώσει στη δημοσιότητα γιατί έγραφε πάνω αυστηρό προσωπικών Λοιπόν, ε, κατά αυτήν την έννοια δεν θα μάθουμε ποτέ τι γράφει αυτή η επιστολή. Ή θα το μάθουμε όταν θα αρχίσει να μιλάει ο Κοτζιά, τον οποίο όμω είπε ότι θα ξεκολουθήσει να α, ο ίδιο συμβουλεύεται στο θέμα το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό τώρα παίρνει κάποιε εξελίξεις που με μαθηματική ακρίβεια καθώ πιέζει υπερβολικά τον Άτο στην περιοχή α, όλο ένα και περισσότερο πλησιάζουν α, απόψή μου την υποστηρίζω Δυστυχώ, με τα όχι α, λόγου γνώσης, αλλά και με τα φόβου πίστεως, ε, δεν μπορώ να σα περιγράψω πόσο σφίγγουμε όταν το λέω μας φέρνει όλο ένα και κοντή στο να μετατραπούμε σε βαλκανική Παλαιστίνη όλη η περιοχή γύρω γύρω αν δει κανένα, τι είναι και ποια είναι τα σχέδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και όποιο μιλάει για εθνική ανεξαρτησία, θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται τι σημαίνει σήμερα ένα αποκαλυπτικό έγγραφο που δημοσιεύει ο ΡΖΟΣΠΑ στις μόλις λίγες μέρες μετά τον το θάνατο του υπέροχου εκείνου λιμενικού ο οποίος έχει έσωσε 5.000 ανθρώπους μέχρι που έσπασε η καρδιά του αυτό που λέμε πραγματικά σύνδρομο πρόκρατο, έσπασε η καρδιά του του ανθρώπου. Ένας ήρωα και βραβευμένος και από την Ακαδημία Αθηνών και από παντού Την ώρα που συμβαίνει αυτό Εμείς μαθαίνουμε σήμερα από ένα έγγραφο που δημοσιεύει επίσημο ο Ορίζος Ότι το όχημα που θα χρησιμοποιήσουν τώρα οι Αμερικανοί στο Αιγαίο Για να το ελέγξουν από την κορυφή μέχρι τα νύχια Από αριστερά δεξιά Διαγόνια βάλτε κάθε σπιθαμή του Αιγαίου Εκτός των άλλων θα είναι και η αναβάθμιση συνεργασία με Naval Special Operations Warfare, βατράχια Τα οποία θα έρθουν και θα μπαίνουν μαζί με το λιμενικό σώμα Και την ελληνική Ακτοφυλακή ενδεχομένω Στα σκάφη Πως σας φαίνεται αυτό Α, Δεν ήρθανε απλώς κορίτσια εδώ ο στόλο. Ήρθανε αγόρια ο τώρα Τώρα ήρθε εδώ, ήρθαν τα βατράχια Και θα αρχίσουμε να φαναζουμε κουάξ κουάξ Και στο τέλο Θα καταλήξουμε να ακουγόμαστε όπω η Παλαιστίνη Μετά τα road διαδρομέ που φτιάχνονται. Roadmap το ακούσατε και σήμερα και στην Πρεσκόνθαναση παντού Roadmap είναι ο σχεδιασμός των μετέπειτα βημάτων μετά από την υπογραφή μεγάλων συμφωνιών σε και που ε, κόστισε ένα Nobel τότε στους πρωταγωνιστές του Παλαιστινιακού θα επιλυόταν εντελώς το πήραν τον Nobel, ρίξτε μια ματιά έτσι στα κάτι ψηλά της ιδησιογραφίες για να δείτε αν λύθηκε το Παλαιστινιακό να δείτε αν οι Ισραηλοί δεν εφαρμόζουν δυστυχώ στην Παλαιστίνη Πράγματα τα οποία ένιωσαν οι ίδιοι στο πετσί τους από τους Ναζί Μ, σε ένα σημαντικό βαθμό ε, Όσοι δεν θέλουν αυτή την πολιτική είναι φυλακές ακόμα και Ισραηλινοί και πάρα πολλοί και ειδικά αν είναι κομμουνιστές εκεί και δεν θέλουν να πάνε να σφάζουν παιδάκια στα κατεχόμενα ή να βομβαρδίζουν και εγώ θα σας πάω τώρα διά της προοπτικής σε ένα παρελθόν να δείτε και τις ομοιότητες, τις μουσικές γιατί η ζωή είναι έτσι σε μια εποχή που σε ό,τι αφορά τον τίτλο του συγκροτήματος παραπέμπει σε μια τιμή που την να χαθεί Το γκρουπ λέγεται Ζωή Τάχα Η Ζωή Τάχα όμως ήταν άνθρωπος Ήταν 34 ετών Στη Λάρισα ε, Καθαρίστρια Σε ένα ε, ε, καθαριστικό Group, εκεί που έπρεπε να πηγαίνει να καθαρίζει. Σε κάθε συνθήκε απόλυτη ένδυα, πήρε ένα μικρό ποσό και βεβαίω συνελήφθη. Δεν άντεξε την τροπή και έπεσε από το τέταρτο όρφο του κτιρίου τη αστυνομία, όπου και βρήκε τραγικό θάνατο. Έτσι βαφτίστηκε το συγκρότημα Ζωή ΤΑΧ. Άνθρωποι λοιπόν που ε, το έφτιαξαν αυτό το 2012 στο ΕΓάλαιο. Uh, λίγο μετά από το τέλος της πορείας του γκρουπ Ο Χράς Πυροχέτη Τραγουδούν εδώ για σας Αν από αυτά που δεν τα ακούτε εύκολα Στα ραδιόφωνα που λέγεται πρόκληση Είναι γραμμένο το 2013 Η ερμηνεία είναι από το συγκρότημα Ζωή Τάχα Η μουσική είναι παραδοσιακή, Παλαιστινιακή Και η ποιήση είναι Ένας από τους διασημότερους Παλαιστινίους συγγραφείς και ποιητές Του Μαχμούτ τα Σφί Απογόρεψε τα μόλα τσιγάρα, μολύβια και χατιά. Σφίξε μου τα σκηνιά, Απογόρεψε τα μόλα Σβήσε στο χώμα τη φωτιά Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά Πλάθουνε το τραγουδί μου Μέσα από το καρδιτήριο Τα σύρματοπλέγματα σπειρο... Με χειροπέδες και θεσμά Μέσα από το καρδιτήριο Κάτω από το μαστίγιο Κάτω απ' τις αλυσίδε. Υπάρχει πάντα εκείνη η σπίθ Σφίξε μου τα σκοινιά Απαγορεύσε μου τα ώρα Τσιγάρα, μολύβια και χαρτιά Σφίξε μου τα σκοινιά Απαγορεύσε μου τα ώρα Σβήσε στο χώμα τη φωτιά Φουλιά μοιρινάδε πάνω στις καρδιάς μου τα κλαβιά, πλαφούν το ντρούγουνιού. Φουλιά μοιρινάδε πάνω στις καρδιάς μου τα κλαβιά, πλαφούν το ντρούγουνιού. Το τραγούδι είναι το αίμα, το αλάτι του ψωμιού, το νερό του ματιού τραγούδι το αίμα γράφεται με τα νύχια με το λαρίκι τι ματιά Πουλιά, μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά πλάθουνε το τραγούδι μου Πουλιά, μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά πλάθουνε το τραγούδι μου μέσα από το κρατητήριο τα σύμβατοβλέγματα οι χειροπέδες και δέσμα Μέσα από το κρατητήριο κάτω από το μαστίγιο κάτω απ' τις αλυσίδας Πουλιά μυριάδες πάνω στις καρδιάς μου τα κλαδιά λάθουνε το τραγουδί μου Πουλιά μυριάδες πάνω, στις καρδιάς μου τα κλαδιά βλαφούνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω, στις καρδιάς μου τα κλαδιά Λάφουνε το τραγούδι μου. Πουλιά μυριάδες πάνω, στις καρδιάς μου τα κλαδιά. Λάφουνε το τραγούδι μου. Λοιπόν, α, α, α, α, α, σας υπόσχομαι και η Νάντση και εγώ σήμερα α, μια εξαιρετική α, μουσική πλέιλιστ Ανάμεσα στα πράγματα είναι και στα τραγούδια που θα ακούσετε είναι και πράγματα που ζητήσατε εσείς Εγώ τώρα σας πάω στην ε, γαλάζια ομορφιά μιας ε, ε, ε, ωραία λουτρόπολη, ε, που είναι πολύ κοντά στην Αθήνα που ο κόσμος την ξέρει τα τελευταία χρόνια για να μας τηλεκρινήσει περισσότερο για το καζίνο της αυτό που άνοιξε, που έκλεισε αλλά δεν πάβει να είναι ένα κοντινός προορισμός αν έχεις βέβαια πια λεφτά για διόδια αν δεν φοβάσαι και λίγο τις κατολιστήσεις αν δεν μπορείς να κοιτάξεις αριστερά προς την κινέτα που έχει καεί δηλαδή με όλες αυτές τις έτσι, υποθέσεις τη περιοχή, λοιπόν είναι το λουτράκι το λουτράκι λοιπόν δεν υπάρχει. Άνθρωπο δεν το ξέρει. Νομίζω ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα να το βάλουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι. τον τροχό τη τύχη μέχρι και το my style rocks και ρωτήσουν το λουτράκι. Το λέω γιατί τώρα αισχάτω κάποιο ρώτησε για το λουτράκι σε κάποια από αυτά τα σowe έτσι. Με πολύ ψηλή διανόηση που ακριβώ είναι το λουτράκι. λέω λοιπόν ότι υποθέτω τι ξέρουν. Την ώρα που το λέω, μαγκώνομαι κιόλα γιατί θυμάμαι ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί κάποιο να ξέρει είτε το λουτράκι είτε τον Bob Dylan. Και αυτό ε, θα μου πείτε Γεφυρώνονται οι γενιές Μπορεί να γεφυρώνονται μπορεί και να μην γεφυρώνονται Άν στο το κατάφερε θα σα το δείξω τώρα. Λοιπόν ε, φαντάστηκα Ότι από την ώρα που έχουμε πάρει Αυτό τον κυρίαρχο ρόλο στα Βαλκάνια Και γίνεται Βαλκανιάρχης Ο Τσίπρας Σήμερα δε, η εμφάνισή του ήταν από τι λίγε φορέ έτσι. Ήταν καλά φωτισμένο μέσα στο στούντιο στι Βρυξέλλε που ήταν σε γαλαζιό φόντο. Δίπλα η αστερόησα τη Ευρώπη μαζί με την ελληνική σημαία. Έχει και ένα ωραίο περίεργο σηματάκι στο, στο πέτο. Δεν κατάφερα να δω τι ήταν αυτό στο πέτο. Καλοστιδελωμένο ήταν. Ήρεμο. Έλεγε τα επιστολέ μου είναι δικέ μου. Ε, ο ρόλο είναι δικό μου. Η συμφωνία είναι δικιά μα. Είναι εθνική γραμμή. Εγώ φοράω εθνικό καπέλο. Νομίζω το καπέλο είναι σπόντα για το. Παναμέζικο καπέλο του, ε, του Κοτσιά Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού δηλαδή Γιατί ξανατάτε τι καπέλο φοράει κανένας Λοιπόν εκεί να σας πω τα νέα 250 στελέχοι του ΝΑΤΟ αναμένονται σε ξενοδοχειακό συγκρότημα Στο Λουτράκι τι αμέσω επόμενες μέρες για συσκέψεις Οι συσκέψεις θα γίνουν πάνω σε ζητήματα που προτάσει η Λυκοσυμαχία στην εγκλημάκωση των ενδοεμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων Συγκεκριμένα. Το κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ σε ζητήματα μηχανικού Military Engineering Center of Excellence Αριστεία, που τίκακες κουβέντες είναι αυτές που λέω τώρα Ξαφνικά λοιπόν εδώ όλοι ασχολούνται με την αριστεία Όταν είναι το ΝΑΤΟ, μόνο αριστα τα πράγματα Εκεί είναι αποδεκτά όλα τα κέντρα αριστείας Και όχι μόνο αυτό, έρχονται και για relax εδώ Τώρα, εντάξει, μην ανοίξω το στόμα μου γιατί το τι σημαίνει relax όταν πλα, πλακώνουν τα στρατά Μέτρα λοιπόν το Ingolstadt της Γερμανία. Είναι αυτό το κέντρο αριστείας του φέρνει για διακοπέ. Δύο απανοτέ συσκέψει την πρώτη στις στι 23 του μήνα με διοργανωτή τη διευθύνουσα επιτροπή του κέντρου και 24 και 25 του μήνα, παραμονέ 28 Οκτωβρίου, που φωνάζαμε αέρα! το δεν φωνάζουμε αέρα, θα φωνάζουμε ελα! Κάτι τέτοιο. Ελα! Μέσα στο μαγαζί. Τώρα θα περνάνε 250 για βόλτα στο λουτράκι, στη χυμαζόμενη περιοχή, με οικοδεσπότη τη σχολή του μηχανικού του το ίδιο κέντρο έχει στόχο ε, τη διάσκεψης, την ενίσχυση τη συνολική ανάπτυξη δυνάμειων μηχανικού τη συμμαχία και η εμπειρία των ανώτερων μηχανικών του ΝΑΤΟ και των εθνικών μηχανικών είναι διαθέσιμη για να κατευθύνει την ανάπτυξη όλων των πτυχών των ικανοτήτων τη ικανότητα του μηχανικού του στρατού, ειδικά σε ό,τι αφορά τον αμυντικό σχεδιασμό, τις έννοιε, τα δόγματα και την τυποποίηση. Δηλαδή, σε αυτό το κέντρο αριστεία, θα πάμε στι έννοιε, στα δόγματα και στην τυποποίηση. Η μάζοξη αυτή. Έχει κινητοποιήσει βεβαίως τοπικούς παράγοντες των αστικών κομμάτων. Έχετε να δείτε εκεί. Πω, πω. Ράβονται ήδη τώρα φουστάνια από τις κυρίες των κυρίων, άμα. οι καλές τολές, οι μεγάλες. Η Δημοτική Αρχή Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων έσπευσε και προϋπολόγησε και ένα κονδύλι 976,60 ευρώ, ένα χιλιάρικο δηλαδή κοντά, προκειμένου να χαρίσει τιμητικές διακρίσεις δώρα στους Δώρο, επειδή Πα να συζητήσεις δόγματα και ιδέες Στο λουτράκι δια της αριστείας του μηχανικού Εντάξει, είναι και αυτό κάτι πολύ σοβαρό Εγώ πως να σοπάσω τώρα δηλαδή Όταν λέει με στίχους κινδύνη Ο υπέροχο Νίκος Ξυλούρης Στου βούρκου μέσα τα νερά πια γλώσσα μου μιλάνε Αυτό που μου ζητάνε να χαμηλώσω τα φτερά Πως να σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου ο ουρανός δικός μου, η θάλασσα στα μέτρα μου. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Υπέραχος ξυλούρης, η Νάνση εδώ, σε ένα ξυλούρη που ακόμα τον αγαπάνε πάρα πολύ, η μουσική, με τους πολύ νεότερους του, το συγκρότημα Μαμ και Νάνη. Μόνο που αυτό το Νάνη είναι γραμμένο με ο μικρόνιγιώτα. Βγάλτε μόλις σα το συμπέρασμα Μαμ και νάνι». Ακούστε το, εξαιρετικά αφιερωμένο, στη θάλασσα του Λουτρακίου και τα ψάρια της. Πόμε Πάνα, μην πάνα, στις διαφημίσεις. Χωρίς να μην πάμε κατευθείαν στι διαφημίσει, χωρί να σα πω από καρδιά ότι είναι και το λέω να τα ακούσει και η αδερφοί μου, γιατί εγώ τα άκουσα ερχόμενοι εδώ στην playlist. Ότι είναι από τι καλύτερε μίξει που μπορεί να υπάρχουν. Δεν μίλησα καθόλου πριν και μετά. Κρατήστε την, δεν θα την βρείτε εύκολα παρά μόνο εδώ στην εκμημή. Ακόμα και στην αναπαραγωγή τη. Νομίζω ότι αν ζούσε ο υπέροχο Χιλούρη, θα μπορούσε να καταλάβει αυτό που ακούστηκε μόλι τώρα, σαν πραγματική συνέχεια. Ε, το λέω από καρδιά και βεβαίω θα περάσουμε στι διαφημίσει. Κλέψαν λοιπόν, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Επειδή σα είπα και στην αρχή ότι νομιμοποιήθηκε ψυχολογική καναβή στον Καναδά, εκεί όμω είναι ειλικρινή. Δεν είπαν ότι το κάνουν για πραγματική ψυχαγωγία ούτε για τίποτα άλλο έτσι Πιο, πιο ωρεοποιημένο πώς να σας το εξηγήσω έτσι Δεν το είπαν έτσι Είπαν την αλήθεια Είπαν ότι νομιμοποιείται επιτέλους μια επικερδέστατη οικονομική δραστηριότητα που ήταν παράνομη Και τα κίνητρα είναι κυρίως οικονομικά Καθώς ο υψηλό τζίρος από το εμπόριο κάναβης θα αυξήσει και τα φορολογικά έσοδα του κράτους και έτσι ο κόσμος έκανε ουρά στα πρώτα μαγαζιά τη νύχτα γιατί θα πατάξουν λέει και τις εγκληματικέ οργανώσεις και θα αλλάξουν την αφίεση και το κουστούμι του νόμιμου εμπόρου θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους οι από δίπλα εκτός αν δεν φαντάζεστε ήδη ουρές από αυτούς που θα στείνονται για λογαριασμό των αφεντικών τους για να πάρουν τη δόση που θα τη πουλάνε μετά σε άλλη τιμή γιατί όταν μιλάτε για τέτοιου είδου εμπόριο Α, πάρα πολύ δύσκολα η νομοποίηση φεύγει από την έννοια του νόμου με την ηθική του αξία και όχι με την τυπική του μορφή και λέω αυτό γιατί εντάξει όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι νόμοι υπάρχει και ο τρόπος να επιβάλλονται οι ποινές έτσι το 1951 έκτακτο στρατοδικείο ξεκινάκε σήμερα τη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη και άλλων 93 μελών του παράνομου μηχανισμού Τότε ήταν α, κατηγορουμένο με τον αναγκαστικό νόμο τον Περιβόητο Διαβόητο 509 και βρέθηκε το δικαστήριο και η χώρα ολόκληρη αντιμέτωπη με την απολογία του Μπελογιάννη μια απολογία ποταμό που δεν άφησε τίποτα στο πέρασμά του σάρωσε κυριολεκτικά την αντικομουνιστική προπαγάνδα του καθεστώτος Σα σήμερα και επειδή σας ενδιαφέρει και η Τσεπησας, το 1962 υπογράφαμε στη Νέα Υόρκη πως είναι τώρα η Συμφωνία των Πρεσπών υπογράφαμε κάτι αντίστοιχο αλλά για το βάλτο των χρεών λοιπόν, ε, οι πενταετούς διαρκείες ήταν το 62, από το 62 μέχρι το 67 με το 67 έρθει η Χούντα ε, για το ελληνικό δημόσιο οι Αμερικανοί κάτοχοι ελληνικών χρεογράφων και μια ελληνική αντιπροσωπεία τι κατάφερνε να ρυθμίσει λοιπόν, η Συμφωνία αφορούσε τη ρύθμιση ε, δανείου ε, 40 ετίας δηλαδή 40 ετών, του 24, και ένα. Επίσης άλλων 40 ετών του 1928 για τη βελτίωση της ίδρυυσης το 1925. 40 και 40, 80 χρόνια βάνιο για να βελτιωθεί η ήδρευση για να μην μπούμε το νερό νεράκι. Αυτά να τα θυμηθείτε στις 22 και 23 Οκτώβρη ενάντια στις παλιές και νέες βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, κάνει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα πάει και ο κουτσούμπα μπροστά από το Ιπεθά, να τα ακούσει ο καμένο από άλλου και όχι από τον Γκοτζιά, γιατί δεν είναι όλα ζητήματα μυστικών κοντιλίων... και μια ευκολία να περνάει κανεί τα πράγματα, αλλά δράση πραγματική. Στην Βουλή είμαστε. Όλοι διαμαρτύρονται γιατί είναι αυτόφορα τα εγκλήματα που τελούνται δια του τύπου και δεν μπορεί να είναι όλα συλλήβουν τα ίδια. Οπότε ο Μανώλης ο, ο... η αφεντιά μου, ο Γιάννη ο Γιώκας και ο Θανάσης ο Παφίλης, καταθέσαμε μια τροπολογία προστήκη στις επίγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακή κατάστασης και άλλες διατάξεις ακριβώς έτσι είναι το νομοσχέδιο το ποθενέσχες μεταφράζω εγώ του Υπουργείου Δικαιοσύνη, με το οποίο ζητάμε να καταργηθεί ο χαρακτηρισμός του... των εγκλημάτων δια του τύπου υποχρεωτικά αυτοφόρων. Δηλαδή πρέπει να καταργηθεί το 242 παράγραφος 3 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Να δούμε ποιο θα το ψηφίσει, αν θα το ψηφίσει, αν θα το αφήσουν να περάσει ω τροπολογία, αν θα θεωρηθεί νόμιμη, αν θα θεωρηθεί άγγυρη, αν θα θεωρηθεί αυτό που πάντα σημαίνει με τις τροπολογίες, γιατί όλα είναι ζήτημα, κυρίως η τσέπη των ανθρώπων, απλής αριθμητικής. Το είπε, όπως το ζητήσατε, ε, ε, εσείς, η ακροατέ στην προηγούμενη εβδομάδα, ο Γιάννης Νεγρεπότης με τους στίχους του και ο Λουκιανός και η Λαϊδόνης με τη μουσική του Εδώ θα τα ακούσετε από τον Αλέκο Μάντιλα. Απλή αριθμητική, τίποτα άλλο δεν είναι, τίποτα Απλή αριθμητική είναι όλα Ένα και ένα κάνουν δυο, δεν θέλει πολύ μυαλό Ένα και ένα κάνουν δυο, δεν θέλει πολύ μυαλό και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν καν απεργία Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει Ποιο θα το πει αυτό δικαιοσύνη Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει Ποιο θα το πει αυτό δικαιοσύνη ένα και να κανούν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Ένα και να κανούν δυο, δε θέλει δα πολύ μυαλό. Δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδες, και μόνο χίλιε για χίλιου εργάτε. Ένιά λοιπόν χιλιάδε, ενιά επί χίλια, αυτό είναι που πάει. Φάλε με υπεραξία. Μένια λοιπόν χίλια δεσένια επί Αυτό είναι που πάντα λέμε υπεραξία. Ένα και να κάνουν δυο, δεν θέλει τα πολύ μυαλό. Ένα και να κάνουν δυο, δεν θέλει τα πολύ μυαλό. Έξι και δύο, χτω μάτι. Ο πεινασμένος και μάτι.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 Σαν το κεφάλαιο θα κινδυνέψει. Πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος όμω τα κατά χέρια σου δένει, Όταν ο κόμπος φθάνει στο Ποιος όμω τα χέρια σου δένει, Όταν ο κόμπος φθάνει στο ένα και να κάνουν δυο, δεν θέλει δα πολύ μυαλό Ένα και να κάνουν δυο, δεν θέλει δα πολύ μυαλό Λοιπόν, ακούει κανένας αντίσταση, ακούει κανένας Ας προετοιμαστούμε για ανατροπή της κυρίαρχης άθλιας κατάστασης α, Νομίζω ότι λείπουνε πια συνοπτικά γνώσεις Και υπάρχω στα χέρια μου, μυρίζει η τυπογραφία μόλις βγήκε, το εννοώ. Είναι παραπάνω από φρέσκο και εγώ το παθαίνω με τα βιβλία όπω το παθαίνω και με το φρέσκο ψωμί από το βούρνο. Αλήθεια σα το λέω. Όταν το μυρίζω το βιβλίο με το που έχει βγει και είναι εντελώ καινούριο, έχω την ίδια όρεξη. Αν μπορούσα να το μασίσω θα το μάσαγα που έχει όταν πιάνει τα χέρια σου φρατζόλα που καίει από φρέσκο ψωμί. Ακόμα και αν είναι το κυριότερο ψωμί του κόσμου. Εδώ για τα βιβλία δεν μπορεί κανένα να το πει αυτό. Λοιπόν, Ιστορία και Πολιτική από τι Εκδόσει Διόπετρα Έχω πιάσει στα χέρια μου α, ένα βιβλίο εξαιρετικό επαναστάσεις όταν οι λαοί γράφουν ιστορία λοιπόν διαφορετικοί επιστήμονες με διαφορετικό αντικείμενο έχουν καθίσει και έχουν κάνει ένα εξαιρετικό πράγμα, όχι από αυτά που βρίσκει απλώ YouTube είζοντας, για να πάρει αποσπασματικέ πληροφορίε και να καταλήγει ότι οι Λουμινάτοι μπορεί να είχαν σχέση με τον Μάρκο Μπότσαρη. Γιατί μπορεί να μπει πολύ στο Ιντερνετ, καταλήγει δηλαδή. Λιγνά σα το λέω: Οι Λουμινάτι είναι μαζί με του Σουλιώτε, ε, μαζί με κάτι πότε από τη Μάλτα και κάποιου που είχαν πλοία ε, και ανακαλύψανε το Βόρειο Πόλο κατραβώντα κουπί. Δεν μπορεί να ξέρει πια. Δηλαδή, χάνεται το πράγμα γιατί και η παιδί από πίσω είναι. Δεν χρειαζόμαστε ιστορία, δεν χρειαζόμαστε αυτό, δεν χρειαζόμαστε εκείνο, δεν χρειαζόμαστε τόνου, πρέμα, τίποτα δεν χρειαζόμαστε. Τίποτα. Απλώ ένα κινητό στο χέρι, smart, να το πατάμε να είμαστε διάνοιε όλοι. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε τη γαλλική, τη ρωσική, αλλά υπήρξαν και πολλοί επαναστάσεις επαναστάσει στη διάρκεια των αιώνων. Λοιπόν, η προσέγγιση είναι διεθνή και μοναδική. Σκιαγραφεί μερικέ από τι κυριότερε επαναστάσει που σημάδευσαν την παγκόσμια ιστορία. Σε κεφάλαια αναλύονται οι παράμετροι, ιδιαιτερότητε, οι κοινά χαρακτηριστικά αλληλεπιδράσει, τον τρόπο με τον οποίο οι τα επαναστατικά σύμβολα, οι ιδέε, οι τακτικέ, τα συνθήματα επέδρασαν από τη μία πάνω στην άλλη σε διάρκεια 400 ετών, 4 αιώνε. Από την κατάληψη τη Βαστήλη, την εγκαθίδρυση τη Παρισινής Κομμούνα, από τα σιωβιέ τη Πετρούπολη, την είσοδο των Παρπούδων στην Αβάνα την άνοιξη των λαών στις διαδηλώσει της ΤΑΧΡΙΡ από το 17ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας έχω τρία βιβλία για τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και ένα ευχαριστώ στις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ Κλέψανε λένε, Όλοι μας κλέψανε κλέψαν αυτοί Που τους Καλά λέω εγώ ότι έρχομαι δύο ώρε εδώ παίρνω και τα μηνύματά σα. Uh, παίζουμε και τη μουσική που θέλουμε και που θέλετε, περνάμε καλά και έτσι σωνόμαστε γιατί αυτές είναι οι αγαπητικές σχέσεις uh, με τα μέσα όταν κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ελεύθερα ελεύθερα και να κρίνετε και ελεύθερα για αυτό οπότε τα μηνύματά σας πάρα πολλές φορές απίστευτα ξεστραβωτικά πέρα από ενισχυτικά και φτιαχτοκεφικά uh, αυτό την έφτιαξα τη λέξη τώρα έτσι μου βγήκε φτιαχνε το κεφ και εμένα είναι και ημών Λοιπόν, αρχίζω με τα μηνύματα τώρα. Ο Νιόνιο, ο φίλο μου, ο Μπακάλι, από το πιστεύωμεν και στη λαοκρατία, γεμίζοντα τα ξερονίσια με αγωνιστέ του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και του ΚΟΚΟΕ, φέροντα μια δικτατορία, παραδίδοντα το 26% τη Κύπρου στην Τουρκία, περάσαμε στο ΕΟΚ και ένα το ίδιο συνδικάτο, περάσαμε στο σεισμό-συσμό-σοσιαλισμό και φτάσαμε στο να μην ξέρουμε τι θα μα ξημερώσει. Τι δει καλά δεν ξέρει. Μια χαρά! 250 άριστοι του μηχανικού στο Λουτράκι, Αμερικανικά βατράχια. Μαζί με του λιμενικούς να προστατεύουν το Αιγαίο και οι Τούρκοι να λένε Μη μα ενοχλείτε και εμεί να του φωνάζουμε, εσεί μα ενοχλείτε, στη γωνία και στη διασταύρωση απελπισία και πετρελαίου. Λοιπόν, ο φίλο ο Νίκο Μωρόπουλο, σα λατρεύω, εσάς, σαν τον Νίκο, σαν τον νιόνιο, σαν τον Νίκο που μου στέλνουν κάτι πληροφορίε ξεστραβωτικέ για μένα, για τον κόσμο, που βρίσκεται το κουράγιο εκεί που είσαστε, να καθόσαστε, να γράφετε, ακούγοντα την εκπομπή. Χαρελιά να μου λέει ο Νίκο. Μια σημείωση σχετικά με την ιστορική προέλευση του όρου roadmap. Επειδή το είπα πριν και μάλιστα δεν το εξήγησα κιόλα και έχει και δίκιο. Το roadmap είναι ο τρόπο για να πάμε από το σήμερα στο αύριο. Χρησιμοποιείται ευρύτατα σε έργα μετασχηματισμού στο ιδιωτικό τομέα, σε μεταρρυθμίσει στο δημόσιο τομέα αλλά και στην εξωτερική πολιτική και τη στρατιωτική πρακτική. Αυτό το μπόλιασμα εννοιών έχει πατέρα τον Ρόμπερτ Μακναμάρα, υπουργό άμυνα των ΗΠΑ από το 1961 έω το 1968. Ο Μακναμάρα, πριν αναλάβει το Υπουργείο, ήταν στέλεχος εταιρείας παραγωγής αυτοκινήτων Ford και εισήγαγε τη συστημική ανάλυση και όλα τα συναφή στην πολιτική. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση. Μόλις ακούσω τη λέξη Σκεφτό σκεφτώ 67-68 και τώρα σήμερα... Το roadmap σαν το Παλαιστινιακό και πού καταλήξανε, καθώ καταλαβαίνει το καλό μου Σαββατοκύριακο Κοπάει περίπατο, αλλά θα έχω μεγάλη παρηγοριά γιατί θα βρεθούν οι δέκα αποστάτε στα Σκόπια που θα είναι, προσέξτε, ήρωε ηρωική συμφωνία. ήρωε. Δηλαδή θα του παίζουν την ηρωική του Μπετόβεν από κάτω, πάω στοίχημα. Κάποιοι, και όλοι οι άλλοι θα του κυνηγάνε ω προδότε. Γιατί η λέξη αποστασία έχει πάει λίγο περίπατο τα τελευταία χρόνια. Είναι μια roadmap προ την πρόοδο τα δείτε αυτά έρχονται εκλογέ τώρα ο φίλος ο Γιάννη Οτσάκαλης γράφει από τη Νέα Υόρκη ότι εφόσον η ελληνική πολιτική τάξη βλέπει την πολιτική θητεία στον καλύτερο τρόπο εμπλουτισμού των ίδιων και των οικογενειών τους δεν βλέπω καλύτερες μέρες το προβλέψιμο μέλλον του έθνους ε, η απλή αριθμητική λέει ότι το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι Αυτά που ακούτε, αν ακούτε τίποτα γκάπα γκούπα, είναι πρόβα από α, παρέλαση που ετοιμάζεται εδώ στην περιοχή. Παρακολουθώντα τα τελευταία δέκα χρόνια απ' έξω ω μετανάστη, είμαι πολύ λυπημένο και βαθιά απογοητευμένο, λέει ο Γιάννη. Βλέποντα του περισσότερου από αυτού να βάζουν τα προσωπικά του κέρδη και τι πολιτικέ του ιδεολογίε πριν και πάνω από την ευημερία του ελληνικού λαού. Κυρία Γαριφαλιά Λιάνα Κανέλλη. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό, κύριε Ιωάννητσα, καλή να έχετε επίσης ένα ωραίο Σαββατοκυριακό και λέω να σας περάσω τώρα και σε κάτι που α, θα σας θυμίσει ότι μπορεί ένα δέσποτο τραγούδι που δεν έχει ε, δικαιώματα για να το αναζητήσει κανένας, αλλά άπειρες εκτελέσεις, μπορεί να σας φτιάξει το κέφι. Και αυτό ε, δεν είναι παρά ένα τραγούδι του 20 πριν από την καταστροφή του 22, εδώ έχει κάνει μια εξαιρετική διασκευή θέση και Παναγιώτου και το συγκρότημα καφέ Αμάν και με αυτό νομίζω κουτσά στραβά θα φτάσουμε μέχρι τις ειδήσει και μπορείτε να ληκνιστείτε να ξεχαστείτε λιγάκι Μισουρλού ή Μουσουρλού ή όπως αλλιώς θέλετε για Χαμπίμπι, για Λελέλη, για να Ήταν ώρα, άντε να το διασκεδάσουμε και λιγάκι, γιατί ο Σινάρο λεγόταν το δελτίο. Έχω και κάτι ανοιχτέ τηλεοράσει εδώ μέσα. Και βλέπω, που να με πάρει τη σήμερα το πρωί, διάβαζα ότι έχει βγει μια μελέτη που λέει ότι αυτοί που ασχολούνται με την υγιεινή διατροφή έχουν αρχίσει και πάσχουν όπω έγινε και με του υπολογιστέ, έτσι. Έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Υπάρχει και μια αγγλική λέξη, δεν τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. που είναι περιγραφική τη ψυχοπαθογένεια να είναι κάποιο ασχολούμενο από το πρωί το βράδυ με την υγιεινή του διατροφή. Το έχει πετύχει αυτό η αγορά καταπληκτικά. Και εκεί που κάθομαι να πούμε, βλέπω όλα αυτά τα υγιεινά να το ξέρετε ότι είναι πιο ακριβά από τα άλλα, έτσι. Όλα, όλα. Το 99% είναι πολύ πιο ακριβό από τα κανονικά πράγματα. Από το κανονικό ψωμί, από το κανονικό βούτυρο, από το κανονικό λάδι, από όλα. Λοιπόν, ξαφνικά βλέπω κάτι μπισκότα με πίτουρο και λέω ρε παιδάκι μου, τι είμαι. ουρούνι είμαι να φάω, μπισκότα με πίτουρο. Θεέ μου, χώρα με δηλαδή. Αλλά το πίτουρο, ξέρω εγώ. Ε, ε, σαν το ρεβιθό καφέ τον καιρό τη κατοχή, α πούμε. Μου βάζανε ρεβίδι στον καφέ οι άνθρωποι. Τέλο πάντων, ε, τα μηνύματά σα. Ε, ε, Έρχονται βροχηδόν και πολλά από αυτά έχουν και απορίε. Θα τις λύσουμε στη διάρκεια τη εκπομπή, όσο βορώ δηλαδή Ανθρώπινο είναι Αρχίζω από το ωραιότατο και εμπνευσιακό που μου έστειλε εφοφίλος από το Όσλο Ο Κωνσταντίνος Hello Λιάνα, mam και nanny, mam και κάτω Τι βρήκα τώρα, εω και να το, το ίδιο συνδικάτο Τι να σου πω, το μόνο αλήθεια είναι ότι είναι ένα το κόμμα Σύμφωνώ μαζί σου, να είσαι καλά εκεί στο Όσλο το παγωμένο, το παγερό όπου φαντάζομαι ότι παρακολουθεί τις μεγάλες ασκήσεις που κάνει το ΝΑΤΟ Ούτε ξέρω πόσε χιλιάδε των χιλιάδων, πόσε χώρε είναι μαζί, έχουν βγει και ρώσικα ε, σκάφη από το Καλίνιγκραντ. Γίνεται το ΣΟΣΕ και απάνω, ε! Το ΣΟΣΕ! Έχετε μία από τι μεγαλύτερε ασκήσει ε, που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία, εκεί στι παγωμένε θάλασσε, με έδρα την Νορβηγία. Λοιπόν, ε, φιλιά κορίτσια, λέει ο Δήμο, ο Μπαλκουνάρντη από τη Λάριζα. Καλή εκπομπή. Πάμε σήμερα με ακμαίο ηθικό, όρεξη για και ωραία κούσματα. Σύμφωνο μαζί σου. Ο Μιλτός θα, στο πω, θα σε πω εγώ σε ένα τελευταίο τώρα γιατί μετά το τραγούδι θα σου εξηγήσω. Ο Κωνσταντίνος συγχαρητήρια στην εκπομπή για το σταθμό που τον ακούει καθημερινά. Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα τέτοιοι στη χώρα μας. Ο Αντρέα από το Λονδίνο είναι μακροσκελής και θα πάρει θέση στο επόμενο, μετά το επόμενο τραγούδι. Και ο Μίλτο με ρωτάς καλησπέρα να λες, αν δει κανεί το σχεδιασμό του ΝΑΤΟ στην περιοχή, ποιος είναι ο σχεδιασμός δηλαδή και γιατί τους βολεύει να ονομαστεί η Πουγουδουμού Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, η Πουγουδουμού τους ενδιαφέρει να ονομαστεί ε, Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, κάτι που να τους αρέσει τέλος πάντων και που, να, που να, να το θέλουνε, κόντρα στην ελληνική βούληση που έχει εκφράσει Βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τι θα με γίνει τώρα Φοβούνται ότι αν δεν μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θα πέσει Τα χαμουδίθεν δηλαδή Αυτή η μικρή χώρα που δεν έχει να φάει Και η οποία μόλις τώρα πήρε την απόφαση Πριν αποφασίσει τα υπόλοιπα για τη συμφωνία των προσπών Ότι μόνο το 1% και Μέχρι να φτάσει το 2% της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ Δεν έχει λεφτά, δεν έχει να φάει ο κόσμος εκεί, Οπότε θα δίνει λέει, 700 Δολάρια το χρόνο, ευρώ το χρόνο για να μπει στο ΝΑΤΟ, μέχρι να φτάσει στο 2% του προπολογισμού τη, που θα είναι, προσέξτε, του προπολογισμού τη. Μιλάω για μια χώρα 2,5 εκατομμυρίων, έτσι. 3 εκατομμυρίων, με διασφορά διασπορά. Το σύνολο του 2% του προπολογισμού τη θα είναι το 1,5 εκατομμύριο. Φανταστείτε τι προπολογισμό έχει αυτή η χώρα. Λοιπόν, είναι μια χώρα η οποία κάνει δηλώσει του τύπου δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μα απέναντι στην Κίνα, και στη Ρωσία. Λε και όλοι αυτοί θέλουν να την πέσουν σε αυτή την περιοχή. Α, γιατί όμω αυτό, Γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια και μετά το διαμελισμό τη Ιουγκοσλαβία πρέπει να ενωπηθούν πρώτα απ' όλα στο επίπεδο των εσωτερικών ανταγωνισμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπη και στρατιωτικά να γίνουν μια απέραντη βάση από πάνω μέχρι κάτω, Περιλαμβανομένη τη Κρήτη, τη Κύπρου, από πάνω μέχρι κάτω. Όταν λέω όλη αυτή η περιοχή, αν τραβήξει μια νοτιογραμμή από τι Βαλτικέ μέχρι το ΣουΕΖ, θα καταλάβει γιατί, έτσι ώστε να υπάρχουν. Ε, οι προετοιμασίες εκείνες οι κατάλληλε για μια σύγκρουση με τη Ρωσία ε, η οποία μεθοδεύεται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε πολύ καιρό και τα ενεργειακά παίζουν το ρόλο τους και προετοιμάζονται για πόλεμο άρα πρέπει τα Βαλκάνια να είναι the backyard που λένε και οι Άγγλοι δηλαδή η πίσω πλευρά, ο κήπο ή η αποθήκη ε, από πυρηνικά και όπλα μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι όσο γίνεται κοντύτερα στον Κάφκασο τα ίδια πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα και σε ένα κομμάτι του Καυκάσου, στη Γεωργία και στα Πέριξ. Άρα το ΝΑΤΟ που λέμε ότι είναι ένας ειρηνικό ε, σχηματισμός, μόλις ρίξει μία ματιά κάτω στην Κύπρο θα καταλάβεις. Και ξαφνικά εκεί που δεν την υπερασπίστηκε κανένα στην Κύπρο όταν να το εκεί σύμμαχος, έκανε εισβολή το 1974 η οποία παραμένει μαζί με τα στρατεύματα της εκεί και μαζί με τον επικισμό με εγκύτρια την Αγγλία, η οποία τώρα φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχει διατηρήσει τι βάσει τη στην Κύπρο, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι για να τα βάλω όλα μαζί, που μένει να δούμε αν θα έχουν και τη δική του υφαλοκρηπίδα και τη δική του συμμετοχή στην οικονομική ζώνη, ξαφνικά είναι ένα κάρο φρεγάτες εκεί κάτω για να προασπίσουν την ExxonMobil, τι τα κτλ. Θα μου πει, δεν θα, θα πλουτίσει ο λαό, όπω την Ιγυρία. Η Νιγηρία είναι τίνγκα στο πετρέλαιο. Αν πλούτησε ο λαό τη, το αφήνω στην κρίση σα και να μου πείτε πού του συναντάτε. Όπω άλλε περιοχέ του κόσμου που έχουν πάρα πολύ πετρέλαιο, αλλά εκεί όταν φτάνουν οι μεγάλε αδερφέ που λέγεται, έτσι λέγονται οι εταιρείε πετρελοειδών, κάποτε ήταν 7, τώρα είναι λιγότερε, περισσότερε, συγχωνευμένε, με άλλα ονόματα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που μπορεί να περιμένει ενδεχομένω είναι α, άλλα πράγματα. Και επειδή αυτό συνδυάζεται και με τη δολοφονία. Του Κασόγγι, γιατί στην απειλή ότι θα πάρει κάποιο μέτρα εναντίον τη Σαουδική Αραβία, στην οποία δεν πάει ούτε στο Ριάνν δεν θα κατέβει η Κριστίν Λαγκάρτ, να φανταστεί μέχρι να ξεκαταριστεί το θέμα, αν τον κόψανε, αν τον πετάξανε, πώ τον πετάξανε, το βέβαιο είναι ότι είναι νεκρό. Ήταν ο ανηψιό του μεγάλου εμπόρου όπλων, Αντνάν Κασόγγι. Οι παλιότεροι θα ξέρουν εδώ. Και έγινε μέσα στην καρδιά τη πόλη, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη. Ε, το φω τη ημέρα και τη μουσική, πολύ από δίπλα. Ωραίο δημοσιογράφος, Τι να σα πω, δηλαδή. Έγραφε στη Washington Post. Το ωραίο δημοσιογράφο σημαίνει πια το αλήτε ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Καταλήγει κομμένη, σφραγμένη, ρευστοποιημένη δημοσιογράφοι. Εύκολο είναι να το πει. Λοιπόν, σε φτάνουν όλα αυτά για να καταλάβει ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ. Επικίνδυνοι είναι για τη ζωή του καθενό. Να ετοιμάζεται τα παιδιά σα να φορέσουν το οικό Τι να σου πω. Νομίζω ότι μπορεί να σου απαντήσει καλύτερα. Ο τίτλο Μύρε. Το έχετε ακούσει. Είναι από τα ορότερα ζεμπέκικα που έχει γράψει ο Σταμάτσο Κραουνάκη. Από του καλύτερου τείχου τη Λίδα Νικολακοπούλου. Το έχετε ακούσει και το έχετε αγαπήσει με την της Τσανακλείδου. Υπάρχει όμως μια εξαιρετική ερμηνεία. Η Νάνση την έσκαψε, τη βρήκε και δεν είναι από αυτέ που την ακούμε πολύ συχνά. Εγώ τη λάτρεψα. Α με συγχωρήσει η Τάνια. Ε, ίσως και παραπάνω από τη Τάνιας ε, Είναι αντρική ερμηνεία από τον Αντώνη Καρογιάννη. Εξαιρετικώ αφιερωμένο από μένα, ναι στους μήνυματίε φίλος μου που στέλνουν τα μηνύματα τους και μας βοηθάνε να αισθανόμαστε άνθρωποι Την ώρα που γεννιόμουνα σχολάγανε οι μοίρες <Το> Μονάχος μου καθόμουνα και απ' τη ζωή κρατιόμουνα <Το> Κρατιόμουνα σε ένα καφέ συμπήρες Μοναχός μου καθώς μουνα και απ' τη ζωή μου να όνειρευόμουν σε να καφέ Για τα ψέφτηκα φαρμάκι και αγωνία. Μοναχός μου πατρέφτηκα σε βρήκα σε ρωτέφτηκα. Πεδέφτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μονάχο μου πατρέφτηκα σε βρήκα σε βιστέφτηκα και ρεζιλέφτηκα στην και ανα Καρδιά πονάς και σπάσταση Τα χρόνια που φτάσα να ζω Ποδιά και δύναμη Καρδιά τρελή και αδύναμη Στον κόσμο που ήρθαμε Πορτάσαμε χρεμό Την <στολίς> που περπάτησα μου φέραν ε, και τα δώρα Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της ξεστράτησα Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της γονάτησα Και παραστράτησα στην πρώτη κάτι φορά <στολίς> <στολίς> <στολίς> <στολίς> κι Ανάσταση, καρδιά πονάς και σπάστα εσύ, τα χρόνια που φτάσα να ζω. Φωδιά και δύναμη, καρδιά βρελή κι αδύναμη στον κόσμο που ήρθαμε χωράσαμε λένε Ο Βασίλης με ρωτάει ε, Παρότι μοιάζει άσχετο ε, Πότε χρησιμοποιούμε το καταρχάς Και πότε το καταρχήν Καλά κάνεις και ρωτάς, κάνω κανένα φορά και εγώ το λάθος Καταρχάς σημαίνει αρχικά Δηλαδή πρώτο στη σειρά Στο χρόνο, είναι χρονικό Και το καταρχήν σημαίνει στα βασικά σημεία Οπότε με βάση αυτό Καταρχήν στα βασικά σημεία. Μην μπερδεύεσαι, επειδή πληθυ είναι πληθυντικό στα βασικά σημεία και το καταρχήν είναι νικό, έτσι. Λοιπόν, ε, κα, καταρχά είναι αρχικά. αρχικά. Αυτό που λέμε, ε, από την αρχή να πάρουμε τα πράγματα, έτσι. Καταρχά, λοιπόν, να συζητήσουμε πρώτα αυτό, μετά εκείνο, μετά κάτι άλλο. Ενώ καταρχήν διαφωνώ με την πρότασή σου. Δηλαδή, στα βασικά θέματα. Πάει αυτό το ένα. Να ευχαριστήσω τα παιδιά από το ΕΓάλαιο και την εφημερίδα ΕΓάλαιο για την αναφορά στην εκπομπή μα. Γεια σου Θοδωρή από την Κρήτη, πάμε Ελιάνα για νέα Ευρώπη επί Χίτλερ κανονικά και με τον τόσο εξορεισμό της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από του Ευρωλογούριδες δεν έχει καταδειχθεί πως το επικοδόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στηριγμένο σε παλιά σχέδια που ήθελε να πραγματώσει ο ναζισμός στην Ευρώπη. Τι μου δίμησε τώρα? Έθανα, πότε δεν τα έχω δημοσιεύσει στην Έμεση εδώ και 25 χρόνια. Μα είχαν πρίξει τα φρύδια περί ευρωπαϊκών αξιών και άλλου δικαιωματισμού, έτσι ώστε να θολώσουν τα νερά για το τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη κάτω από την πότα του καπιταλισμού. Και από πίσω να ακολουθούν Ερτογάνιδε και Σαουδάραβες βλέπε Κασόγγι, ειδικά όταν άκουσα πω όταν τον σφάζανε, βάλαν και μουσική, μου θύμισε συνθήκε ναζιστικού στρατοπέδου. Να εξάδικο, αδικό δεν έχει. Ο φίλο μου, ο Ανδρέα Ορού, μου γράφει λοιπόν από το Λονδίνο. Χθε ήταν, λέει, μια από τι παγκόσμιε μέρε για την κατάργηση τη δουλεία. Πριν πάμε στι μάχε για την κατάργησή τη, θέλω να ξέρει, αν ξέρει άραγε, πότε είναι η παγκόσμια ημέρα για τη θέσπιση τη δουλεία. Σκέφτομαι ότι πριν την καταργήσουμε, εμεί οι παγκόσμιοι άνθρωποι, κάποτε θα την είχαμε νομιμοποιήσει κι αυτήν. Α, α έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα και είναι πικρό το σχολείο σου. Μου στέλνει και μια λεξικογραφική σημείωση για να διευκολύνει το διάλογο. Η οικογένεια είναι μεταγενέστερη λέξη στην ελληνική του 2ου μετά Χριστου αιώνα. Δηλώνει τη βεβαίωση ότι κάποιο είναι οικογενή. Ωστόσο, αν και οικογενής είναι αυτό που έχει γεννηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο σπίτι, στην αρχαία εκδοχή τη ελληνική γλώσσα ο οικογενής προσδιορίζει δούλου και ζώα, όχι όμω του τότε ελεύθερου πολίτε. Παράβαλε λοιπόν την ετιμολογία του ελληνικού φαμίλια εκ του φάμουλου, δούλου. Για το τέλο έχουμε μια πρόσφατη είδηση, μέρα ευρωπαϊκό. Απευθύνομαι στου ακροατέ που έχουν τεντώσει τον αμφάλιο λόγο του όσο δεν πάει άλλο. Και στην ενήλικη ζωή του ψάχνουν να βρουν το καλό αφεντικό, τον άξιο πολιτικό ηγέτη, τον καλό ή την καλή σύντροφο. Αναφέρομαι σε αυτού που τέλο πάντων ψάχνουν να βρουν μια σαγράδα φαμίλια να μπουν μέσα και να ησυχάσουν. Οι ήδη συναντερτημένοι στο site μια μεγάλη οικογένεια με επώνυμο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόρισμα έρευνα τη Κομισιόν λοιπόν, μα λέει ο Ανδρέα από το Λονδίνο, λέει ότι οι ηλικιωμένοι που πάσχουν από ανοϊκέ συνδρομέ, παραδείγματο χάρι Αλτσχάιμερ, αυτό που χρειάζονται για τα γεράματα είναι η χαμένη ανεξαρτησία του. Και μάλιστα, ότι η ανεξαρτησία σε τέτοιε ηλικίε θα πρέπει να ανακτηθεί με τρόπο ηλεκτρονικό. Το πρόγραμμα DETSI χρησιμοποιεί τι τεχνολογίε τη νεολαία για να παράσχει τηλεβοήθεια σε αυτού του ανοϊκούς παππούδε που μένουν μόνοι στο σπίτι. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν χάσει τα πνευματικά κεκτημένα, λέει η έρευνα, τα καταφέρουν καλύτερα όταν μιλάνε στον γιατρό του και στον έξω κόσμο μέσω Skype παρά όταν βρίσκονται σε ραντεβού τέτα τέτα. Το ερώτημά στο τέλο για το πότε ελληνικιωνόμαστε και αν όχι υποχρεωτικά στα 18 το αφήνω να εκκρεμεί και δεν το διαβάζω γιατί φρικάρισα και μόνο στην ιδέα ότι θα έχεις έναν άνθρωπο με Alzheimer σε ένα σπίτι κλεισμένο σε ένα σπίτι και θα τον αντιμετωπίζει κάποιος με Skype επικοινωνία με τον γιατρό του ειλικρινά σα το λέω Και αν δεν είναι ο γιατρός στη Skype επικοινωνία και αν είναι κάποιος άλλο που του λέει του ανοϊκού να πέσει από το παράθυρο για να καταργηθείτε τότε, Τεπαφή γιατί είναι δυσάρεστη. Άρε άστατε καρδιές που είμαστε όλοι μα, 1992 το τραγούδι, η στίκη είναι του Άκουδα Σκαλόπουλου, η μουσική του Νότι Μαυροντί, ε, μαζί τραγουδάνε ένα υπέροχο Μανώλης Μητσιάς και ο Νότιο Μαυροντί, και όχι τίποτε άλλο, προσέξτε τον τελευταίο στίχο, καθαγιάζει το τρενάκι και το ξαναγυρνάει στο λουναπάρκι του Έρωτα, και δεν το αυτό βγάζει από τα χέρια του καμένου με το τζίπρα με το σπασμένο χεράκι. Στο διαβόητο διαφημιστικό του 15. Ένα ένας που δεν το σταματάς και το νεροκεράκι που φωτίζει τη σκοτεινιά μια σαστά της κάρτιας είναι η ζωή μια ρόδα που γυρίζει Ένα τροχός που δεν το σταματά το όνειρο που φωτίζει η σκοτεινιά μια σάστα της καρδιάς. Κι είναι ο καιρός γραμμόφωνο που παίζει και τώρα να τελειώνει ο σκοπός. Βαριά σιωπή γύρω στο τραπέζι και συμμετρά τα λόγια σου σκύφτω. Σαν Λούνα στην άκρη τη βραδιά. Τρένακι που σε πάει και σε γυρίζει στα ψεύτικα παλάτια τη χαρά. Κι ο στο λέω με ζαλίζει. Σαν Λούνα στην άκρη τη βραδιά τρενάκι που σε πάει και σε γυρίζει στα ψευτικά παλάτια της χαλάς. Κι είναι ο που παίζει και τώρα να τελειώνει ο σκοπός. Βαριά σκιοπίτρη γύρω στο τραπέζι και συμμετράς τα λόγια σου, Λοιπόν, τι σα έχω, τι σα έχω. Λοιπόν, θα σας πάω με όλα όσα έχετε ακούσει, ο δόσαβή σου αριθμό 0. Θα σας πάω στον πιο πολύ διαβασμένο Έλληνα λογοτέχνη των εφηβικών μα χρόνων, το Μελέλο Λουτέμι. Και θα σας πάω σε μια εξαιρετική παράσταση. Έχω τρει διπλέ προσκλήσει για αύριο Σάββατο και τρει διπλέ προσκλήσει για μεθαύριο Κυριακή με την επισήμανση ότι στο θέατρο Όλβιο στον Γκάζι που παίζεται, η παράσταση ο Δόσαβή σου αριθμό 0, σε σκηνοθεσία Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και τη θεατρική διασκευή την υπέροχη τη Σοφία Σανταμίδου, η παράσταση είναι χωρί διάλειμμα και έτσι το Σάββατο αρχίζει στι 9, στι 7 και την Κυριακή στι 6. Ε, το λέω αυτό για όσους θα κερδίσουν από τώρα ή θα διεκδικήσουν τις 3 και 3 6 διπλές προσκλήσει για το Σάββατο την Κυριακή Να πάτε στο Θέατρο Όλβιο στον Κάζη Να δείτε και να γνωριστείτε από κοντά Με τα κεντρικά πρόσωπα τη μακρονησιώτική Φρίκης Τον Γιώργη και τον Παναή Γιατί, Γιατί θα μπορέσετε να καταλάβετε πως αγωνίζονται άνθρωποι για να αλλάξει ο κόσμος Με αμεσότητα λυρισμό, δύναμη και ρεαλισμό γιατί όπω έλεγε και ο Λουτέμ, δεν ενδιαφέρει η τέχνη για την τέχνη Αλλά η καταγραφή της πραγματικότητας Η κατάδειξη της κοινωνικής ανισότητας ''Βάλε μια δύση και ένα βαρκάκι να λιώνει μέσα'' Ομορφιά Μα αν δεν υπάρχει μάτι να το δει Είναι ομορφιά Ακούστε το τι ωραίο που ακούγεται «βάλε μια δύση και ένα βαρκάκι να λιώνει μέσα» Ομορφιά Μα αν δεν υπάρχει μάτι να το δει Είναι ομορφιά και έστρα έρχεται η αγάπη με το Γεράσιμο Ανδριάτο και τη Χοροδία Σε στίχους και μουσική στα μάτια χατζη Χατζή Ευσταθείου 2-11-200-8-200 Για να πάτε στο Όλβιο Οδός Αβίσου αριθμός 0 Είναι που η ζωή ένα φίλι Και μετά γελάει κρυμμένη <Κιχι> Είναι ένα παιδί που δεν έχει βρει Σε ποιο βάζο είναι το μέλι Πλάθη και σωστά, όλα στη σειρά. Πaret μου με χαρίζω. Πε μου που να τώρα που μπορώ, τώρα που τα βασικά αρχίζω. Είναι που η ζωή είναι και μετά γέλα, εγρημένει. Είναι ένα Σε Ενώ τίποτα μισό κι τα ντερπιά μου έχω μερέψει. Πε μου πώ τολμά έτσι όπω γελά. Και βγαλέ το μέσα μου να πεξι. Είναι που ιστορεί, δεν είναι να Ο Γιώργο Θεσσαλονίκη μου λέει καλησπέρα από την Νότια Μακεδονία. Όλα τα καταλαβαίνω σε λογικά. Ό,τι συμβαίνει με τα Σκόπια, άκουσα το 92 Οι Άγγλοι επέβαλαν στο Φιρόμ το μη Μακεδονία προστήκη, με το έτσι θέλω. Ρωτώ και εσένα, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται με άλλο όνομα. Εμένα με ρωτά. Εμένα με ρωτά να σου εξηγήσω, γιατί δεν γίνονται. Μόλι τα έχω εξηγήσει. Α, πάντα μου άρεσαν, σου άρεσαν, λέει, αριστερές αριστερέ, αν και δεν υπήρξε ποτέ. Το κατάλαβα το υπονοούμενο, έμενα δεν μου άρεσαν ποτέ αυτοί που τους άρεσαν οι αριστερές, αλλά δεν ήταν αριστεροί. Ο Χρήστος γράφει για σου από το Εδιβούργο, έχω καιρό να σου γράψω, έπεσε πολύ δουλειά τις Παρασκευές, Ξαναβρήκα το ρυθμό, επανέρχομαι Δημήτρης στην Ακρόαση, σου έχω από σκοτία στην επόμενη εκπομπή, αντικομινιστική έκθεση τρέχει στο Πανεπιστήμιο του Εδιβούργου, και καταπιάνεται με τον κατακτητή κόκκινο στρατό στι βαλτικέ χώρε. Α, αυτέ που έχουν για αγάλματα τώρα για του Ναζί, έτσι. Πεθαίνω. Τα, να τα στείλει γρήγορα. Φιλούμπε, τι αντιγυρίζω. Ο φώτη θυμίζει κάτι που φοβερό από αυτέ τι μέρε που δημοσιεύεται στο υπέροχο site ξεστραβωθείτε να πατάτε. Κατιούσα.gr. Γράφω και εγώ εκεί και πάρα πολλοί άλλου καλό κόσμο, πολύ καλύτερο από μένανε. Ναι. Απίθανα πράγματα, όχι του σειρμού. Λοιπόν, Ουγγαρία. Οι άστεγοι θα φυλακίζονται ή θα στέλνονται σε καταναγκαστικά έργα αν κοιμούνται στου δρόμου. Σύμφωνα με το πιο πλούσιο υπολογισμό, στα αλήθεια υπάρχει νομοσχέδιο, έτσι φτιάχτηκε, ψηφίστηκε. Θα του πιάνουν. Θα του δινουν ένα 24ωρο προθεσμία να πάνε υποχρεωτικά σε κάποιον από του άθλιου ξενώνε. Οι ξενώνε είναι 19.000 κλίνε. Οι άστεγοι μόνο στη Βουδαπέστη είναι 20.000. Κατά τη Washington Post και άρθρο τη, είναι 30.000 οι στη Βουδαπέστη. Τα κρεβάτια είναι 19.000. Όποιο δεν είναι μέσα σε ένα από τα 19.000, δηλαδή δύο-τρει-τρει, θα συλλαμβάνεται, θα πηγαίνει φυλακή. Γράφει λοιπόν ο φίλο μου ο Φώτη. Η διαφορά του απάνθρωπου συστήματο του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού είναι ο άνθρωπο και οι ανάγκε του. Γιατί που θα κοιμούνται, στο πάτωμα, δεν έχει καμία σημασία. Να μην του βλέπει ο κόσμο. Έτσι, να μην του βλέπει ο κόσμο. Οπότε εγώ δεν αντέχω. Σας έλεγα και πριν για τα μπισκότα με τα πίτουρα γιατί ήθελα να αποφύγω εκείνη την είδηση αν είναι αλήθεια που ελπίζω να μην αποδειχτεί ότι είναι αλήθεια πήρεξε ξεκουριτσάκι το οποίο πήρε τη στάχτη της γιαγιάς του την έκανε μπισκότα και την έδωσε στους φίλους τους να φάνε με αυτή την ψυχανομαλία εγώ γιατί πρέπει να τρώω κάτι από τη ζωή μου και μετά να πάω να πάρω ένα μπισκότα να παρηγορηθώ και να έχει μέσα Κάθε λιμάνι μου καημό σε μία από τις ωραότερες εκτελέσεις που έχετε ακούσει με βεβαίως του Πιθαγόρα και του Κατσαρού είναι το τραγούδι από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το Μάριο Φλαγκούλη το 2009 όταν η κρίση δεν είχε ακόμα έτσι ανάψει για να ξέρουμε πόσο θα <Κινει> ζωή μια θαλασσά και τα πετάνε Αλήθεια Τι χερί ως έχει για να χαλαρώσουμε και λιγάκι μέσα στη φρίκη των πραγμάτων λοιπόν α, θέλω να ευχηθώ όπως μου το ζητάει α, μια φίλη τη εκπομπή. χρόνια πολλά στο μικρό άγγελο που γίνεται σήμερα δύο χρονών ένα παιδί συντρόφων που από μωρό ξέρει να ξεχωρίζει τα τρία λαμπρά γράμματα εκατό χρόνια μετά χρόνια πολλά Μικρέ μου άγγελε, με την ευχή να ζεις Όπως λέει και το τραγούδι που θα σου αφιερώσω, πάνω από του ίστιου, με τον Κωστή Μαραβέγια και το Φίβο Δεληβοριά, σε στίχου και μουσική του δεύτερου. Είναι ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι, σαν αμαρτία χωρί την τύψη, σαν ένα πράγμα που είχα κρύψει. Πάνω από του ίσσιου, πάνω από την πόλη. Υπάρχει εκείνο που ψάχνουν όλοι. Σαν το μεταξύ παγίζει το σώμα. Σαν το νερό που σηκώνει το χώμα. Σαν ένα χέρι. Πάνω σε στήθος, σαν ένα πρόσωπο στο πλήθος Σαν το φεκάρι πολύ πριν βραδιάσει Σαν το κακό μόλι έχει περάσει Σαν αμαρτία χωρίς την τύψη Σαν ένα γράμμα που θα κρύψει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 Σαν χώρα που την κοιτάς από πάνω, σαν το αρώμα σου σε μια σελίδα και σαν τα μάτια σου απ' τα Διάση, σαν το κακό μόλι έχει περάσει, Σαν αμαρτία χωρί την τύψη. Σαν ένα γράμμα που θα κρύψει, Σαν ένα δρόμο που ακούγεται πιάνο. Σαν χώρα που την γιτά από πάνω. Σαν το όνομά σου σε μια σελίδα. Και σαν τα μάτια σου τα Λοιπόν, θα παρακολουθείτε αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες μια κλιμακούμενη έντασή στα γεωστρατηγικά ζητήματα η οποία θα έχει τις ελληνικές της πτυχές. Θα ακούσετε και πάρα πολλά πράγματα για τα μυστικά κονδύλια. Δεν υπάρχει χώρα που δεν χρησιμοποιεί μυστικά κονδύλια. Έχει δίκιο ότι έβαλε μια τάξη ο Κοντζιάς και πολύ μακριά από μένα συμπάθειε κανένας είδους αλλά δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι έφερε σε έλεγχο κοινοβουλευτικό, όχι επί αλλά επί το που πηγαίνουν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Πράγμα που δεν συμβαίνει α πούμε με μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών. Και όταν υπάρχουν μυστικά κονδύλια στο Υπουργείο Εσωτερικών και με μία επισήμανση τα μισά από τα ε, ε, κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών πάνε για... Στην Εκκλησία, όχι εντό Ελλάδος βεβαίω, εκτό Ελλάδος, πολλέ φορέ και για αποκατάσταση μνημείων και για άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει χώρα που δεν το κάνει. Και επειδή θα σα κουφάνε με τα μυστικά κονδύλια, σκεφτείτε τα φανερά κονδύλια. Μόλι σκεφτείτε τα φανερά κονδύλια, σα φεύγει κάθε διάθεση να ασχοληθείτε με τα μυστικά κονδύλια. Λέω, α πούμε, φανερά κονδύλια, να δείτε το, το ύψο του συμβολέου για παροχή όπλων των ΗΠΑ προ τη Μόλις δείτε πόσα είναι τα λεφτά για τα όπλα και το συμβόλαιο ή της Γερμανίας με την Τουρκία για παράδειγμα. Αλλά πάντως κρατήστε το πρώτο που σας λέω και μετά σκεφτείτε την παράμετρο, την παράμετρο της δολοφονίας Κασόγγι για να πάρω κάτι από το εξωτερικό. Εκεί τα κονδύλια είναι φανερά. Σας θυμίζω ότι αν πατήσετε λίμα Κασόγγι και ψάξετε θα βρείτε μυστικά κονδύλια τύπου... Σκάνδαλο Ιράν-κόντρας Οπότε τα παίρνουμε από τα ναρκωτικά Τα δίνουμε στους κόντρας Φτιάχνουμε ε, Ιράν και κόντρας Προσέξτε τώρα Κόντρας και Ιράν Αν μπορείτε να καταλάβετε Πόσο περίπλοκο Και απλούστατο είναι Το υπεριαλιστικό καπιταλιστικό σύστημα Όπου αγοράζει συνειδήσει. Μιλάνε ευθέω αυτή τη στιγμή για το πόσο κοστίζει η κάθε ψήφο από τι 7 ή 8 στα Σκόπια. Υπάρχουν όμω και κονδύλια που δεν μπορείς να προσμετρήσεις. προσμετρήσει, έχουν μια εξαιρετική υπεραξία. Δηλαδή, πόσο κοστίζει το κονδύλιο να μπει και να μπουκάρει μέσα σε ένα γραφείο κόμματο ο Αμερικανό Πρεσβευτή πριν αποκρίσει με ψηφοφορία στη Βουλή. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ. Αν εκεί. Που οι μισοί έχουν να ανταλλάξουν όχι χρήματα, σα παρακαλώ πάρα πολύ, διώξει για παράδειγμα. Διώξει για σκάνδαλα. Όταν θα η συμφωνία στη Βουλή τη δική μα, ο Πάγιατ που πήγε τώρα στο λιμενικό, και μόλι πήγε στο λιμενικό και είδε τον κουβέλι, αποφασίστηκε ότι θα μπαίνουν ε, σίλ Αμερικάνοι, δηλαδή οι βατράχια, μαζί με το λιμενικό. Πάει και ελέγχει παντού, όλη τη χώρα πάει. Ο Πάγιατ πάει. Μπαίνει σε υπουργείο μέσα, πρέπει τρομάζει. Δεν είναι ανάγκη να ψάξετε τα μυστικά κονδύλια, δεν χρειάζεται μυστικά κονδύλια όταν ο Πάγιατ μπαίνει εδώ. Τον φαντάζεστε τον Πάγιατ, γιατί ο Πάγιατ έστεισε ολόκληρη κατάσταση στην Ουκρανία, έτσι. Μα όταν χρειάστηκε γίνανε και στο Μεϊντάν μια σειρά από πράγματα. Ε, αρχίσαν από κάτι δηλητήρια, μετά πήγανε σε κάτι σκοπευτές απάνω, μετά πήγανε σε τέτοιο. Κομμένη η Ουκρανία είναι τώρα ε, και γίνεται ό,τι γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν τώρα σε ποια γραφεία μπορεί να πάει να μπουκάρι ο Πάγιατ. Παραμονέ ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή. Γιατί όταν ξέρει εκ των προτέρων ότι έχει την ασφάλεια και λε ότι έχω τη δυνατότητα και τις ψήφου, πόσε φορέ το έχει ακούσει από του Ιδιζέου να το λένε αυτό, Έχει η κυβέρνηση την πλειοψηφία. Και μορφή να μην κάνει και άμα την κάνει να την περάσει, και άμα τη κάνουν πρόταση μορφή να την περάσει και ψήφο εμπιστοσύνη να μην ζητήσει και τη συμφωνία θα την περάσει. Και το λέει με πολύ μεγάλη σιγουριά. Ήθελα να ξέρω το λέει με πολύ μεγάλη σιγουριά. Τι τον χρειάζεστε τον καμένα. Κάποιος να μου το πει να μου το εξηγήσει. Το αφήνω εκ κρεμές, διότι εσύ μου χάραξες πορεία λέει το ένα τραγούδι και Kiss λέει το άλλο. Οπότε λέω να παίξω το δεύτερο. Και λέω να παίξω το δεύτερο γιατί είναι επαναστατικό τραγούδι. Kiss δεν χρειάζεται μετάφραση. Έτσι όπως θα το ακούσετε. Αυτή που θα ακούσετε είναι η κυρία Κέλλη Φόξ. Το 2013, σε ηλικία 72 ετών, η κυρία Kelly Fox πήγε στο talent show της Αγγλίας και τους άφησε όλους ξερούς. Το τραγούδισε με τρόπο που δεν το έχει τραγουδήσει κανένας σε τέτοιο show. Στα 72 της τους πήρε τα σόβρακα και το χαρίζω εξαιρετικό σε όσους νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Kiss my ass και να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκυριακό. Wow. Kiss my ass, baby. Ain't gonna take your trash no more. No more. Kiss my ass, baby. I ain't gonna take your trash no more. Thought she so said. And she's 71. you think you know better. I gotta pack up all my things. I'm walking my ass right out the door. I'm gonna tell you why. Are you listening? Here's a little story. I came home a little early. I couldn't believe my eyes. You were lying there, butt naked. With a woman between your thighs I'm mean, like this, Ain't gonna take your trash no more! No more! I'm gonna pack up all my things I'm walking my ass right out the door After me, folks, I see you, it. Are you ready? Kiss my ass my ass kiss my ass kiss my ass kiss my ass Just kiss my ass kiss my ass kiss my ass for baby kiss my ass I ain't gonna take your trash no more.